την εποχή που ήταν υποχρεωτικό ανάγνωσμα ο μονοδιάστατος άνθρωπος, παρίστανα στον εαυτό μου τον αυστηρό θεωρητικό και έτσι κατάφερα οι διατυπώσεις του Μαρκούζε να με αφήσουν ανέγγιχτο. Διάβασα και πέρασα στο επόμενο. Υπήρχαν τόσα βιβλία που θέλαμε και συνεποσκρίναμε κρίναμε και αναπόφευκτο να διαβάσουμε. Έτσι, μεταξύ άλλων, διάβασα και τα δύο διάσημα βιβλία του Όργουελ το 1984 και τη Φάρμα των Ζώων, επίσης υποχρεωτικά αναγνώσματα εκείνη την εποχή. Και διάβασα και το προσκύνημα στην Καταλονία, στην έκδοση της διεθνού Βιβλιοθήκης, την αφήγηση της εμπλοκής του Όργουελ στον Ισπανικό Εμφύλιο και της οδυνηρής ματέωσης των προσδοκιών του. Τώρα η Πρεσβιοπία αναδιέταξε τις προτεραιότητες και ανακάλυψε ότι το καλύτερο που έχω να κάνω, αν θέλω να μάθω κάτι καινούριο και για τον εαυτό μου κάτι καινούριο είναι να ξαναδιαβάσω ορισμένα βιβλία. Ίσως είναι αλήθεια ότι καθώς καινούργια βιβλία στηβάζονται με επιτάχυνση, όλο ένα λιγότερα έχουν ουσία. Στο κάτω-κάτω, μια και παράγεται κατά κύριο λόγο σκουριά, έπρεπε να το περιμένουμε πως θα διαβρώνει το μέταλλο. Και σε έναν αντεστραμμένο κόσμο, όπως τον χαρακτηρίζει ο Μάρξ, τα βιβλία που έχουν ουσία... Διεκδικούν ενδεχομένως ως μέρος της ουσίας τους Το να παραμένουν αθέατα Πού να τα βρω Αληθεύει εξίσου βεβαίως Το ότι μια πρακτική Που υιοθετείται εναντιωματικά Και προϋποθέτει την κατάθλιψη Παρά είναι ολιστήρη Και ενδέχεται να προάγει Όλοι και όλοι μια αναπατηλή αυταρέσκεια Ακόμη κι έτσι όμως Αυτονομείται σιγά σιγά Και έχει δικά τη πλούτη να δείξει. Και πριν απ' όλα, είναι εκπληκτικός ο όγκος των παραδεδεχμένων που ανατρέπονται όταν ξαναπιάσεις κάποια βιβλία. Το ένα που το θεωρούσες θεμελιώδες αποκαλύπτει την υφή του, που ήταν η πόζα ή η προσποίηση. Το άλλο μπορείς να το κρίνεις δια των επιπτώσεών του. Ξέρεις πια πόσων αναμασιμάτων υπήρξε η πηγή και το άλοθη. Το τρίτο που το ξεπέταξε, Κρατούσε ζηλότυπο το μυστικό του και τώρα το φανερώνει. Είχες παρακάμψει μια σπουδαία δουλειά. Το τέταρτο ήταν όντως σπουδαίο, αλλά όχι για το λόγο που πίστευες. Και λοιπά, και λοιπά. Και υπάρχουν εννοείται και βιβλία ακλόνητα. Στην περίπτωση του μονοδιάστατου ανθρώπου λοιπόν, αν αναζητούσα και τώρα όπω και τότε μια αυστηρή θεωρητική σύλληψη, τότε αισθάνθηκα απλώς ξαναδιαβάζοντάς το ότι τώρα μπορώ να διατυπώσω με ακρίβεια τους συγκεχημένους κάποτε λόγους, για τους οποίους ξανά δεν κατάφερε να με πείσει. Και αυτό είναι όλο. Όχι. Όχι πια. Υπήρχαν σελίδες κρυμμένες. Σελίδες που έμοιαζαν όταν το πρωτοδιάβασα να οφείλονται σε ενόραση και που μοιάζουν τώρα με ρεπορτάζ. Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις απαρχές μιας μετάβασης που σε λίγο θα πρέπει να θεωρείται συντελεσμένη. Η κατάρρευση του δημοκρατικού παραδείγματος αποτελεί έκφανσή της. Η σκουριά που λέγαμε, άλλη έκφανση, ισοδύναμη. Είδε, μπόρεσε δηλαδή να δει, δεν το κατάφεραν πολύ τότε και έκτοτε, το υπόστρωμα των παριών και των outsiders, των άλλων φυλών, των άλλων χρωμάτων, των υποεκμετάλλευση και κυνηγημένων τάξεων. Των ανέργων και αυτών που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Είδε ότι βρίσκονται έξω από τη δημοκρατική διαδικασία. Δικά του λόγια είναι αυτά έτσι. Η ζωή τους εκφράζει την αμεσότερη και τη γνησιότερη ανάγκη να μπει ένα τέρμα στις απαράδεκτες συνθήκες και τους απαράδεκτους θεσμούς. Έτσι, η αντίθεσή τους είναι επαναστατική. Ακόμα κι αν η συνείδησή τους δεν είναι. Όταν βαδίζουν στους δρόμους, άοπλοι, Απροστάτευτοι, διεκδικώντα τα στοιχειοδέστερα πολιτικά δικαιώματα, ξέρουν ότι είναι εκτεθειμένοι στους σκύλους, στις πέτρες, στις βόμβες, στη φυλακή, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και ακόμη στο θάνατο. Αλλά, έτσι τελειώνει ολόκληρο το βιβλίο του Μαρκούζε, στις αρχές της φασιστικής περίοδου, ο Βάλτερ Μπένιαμιν έγραφε «Αν έχουμε ακόμη μια ελπίδα, τη χρωστάμε σε αυτούς που δεν έχουν καμιά. Τον Όρουελ, αντιθέτως, τον ξαναδιάβασα υπό το πρίσμα δύο άλλων συγγραμμάτων του, που αυτά κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Γιατί και ο Ζόφος δεν είναι αδιάσπαστος, αλλιώς ούτε να ξαναδιαβάσω θα μπορούσα. Πρέπει κάτι, έστω και ελάχιστο, να συμβαίνει στο παρόν μου, μια και είναι αδύνατον κάποιος να κρατήσει την ανάσα του για πολύ. Συνέβη, μάλιστα, ο καινούριο για μένα, ο Orwell, να είναι έτσι όπως τώρα βλέπω τα πράγματα καλύτερος από τον επινοητή του μεγάλου αδελφού που έχοντας παραγάγει ένα στερεότυπο για γενική έκτοτε χρήση απόλυσε ο συγγραφέας κάθε ίσχυ ισχύ. Ίσως ισχύει και για τα κείμενα αυτό που παρατήρησε για τις αναμνήσεις ο Προύστ Αυτό που μας θυμίζει καλύτερα μια ύπαρξη είναι ό,τι ακριβώς είχαμε ξεχάσει γιατί ήταν ασήμαντο και έτσι του αφήσαμε όλη του τη δύναμη δεν το έφθιρε θέλει να πει, η διαρκής ανάκληση και συνεπώς η συνήθειά Όμως η ακαιρεότητα του Όργουελ και η άρνησή του να υποκαταστήσει στο σύστημα αρχών και αξιών την ξεροκεφαλιά και την προκατάληψη, με δυο λόγια η ακραία εντυμότητά του που του υπαγορεύει να μην αποστρέφει το βλέμμα του από την πραγματικότητα και να μην παρακάμπτει αλλά να αποδομεί κριτικά το προφανές, βρίσκεται στον πυρήνα της υπόστασής του ως συγγραφέα και επομένω του ύφους του. Εδώ, λοιπόν, στον Όργουελ ξαναβρίσκουμε το ηθικό αίτημα του Τσέχοφ, που κάποια στιγμή εμφανίστηκε απογυμνωμένο σαν γυμνό ηλεκτροφόρο καλώδιο και μετασχημάτισε τα διηγήματα σε αναφορά για τις συνθήκες ζωής των βαρυπινητών στη Σαχαλήνη. Ξαναβρίσκουμε το ηθικό αίτημα του Έγγελς, το αποτυπωμένο στην αναφορά για την κατάσταση τη εργατική τάξη στην Αγγλία. Το βρίσκουμε όμω επανεγκεγραμμένο στη λογοτεχνία. Να τη χαρακτηρίζει εν το προσκύνημα στην Καταλωνία που είχα διαβάσει και ξαναδιάβασα, να τη χαρακτηρίζει εξ ολοκλήρου τα δύο βιβλία του που μεταφράστηκαν το ένα για δεύτερη φορά, αλλά πολύ καλύτερα τώρα, πρόσφατα. Το ένα είναι Οι άθλοι των Παρισίων και του Λονδίνου, από τι εκδόσει Ασβό και το δεύτερο είναι ένα δοκίμιο για τον Κάρολο Ντίκενς από τις εκδόσεις Υψηλών Βιβλία. Το πρώτο, τους αθλείους των Παρισίων και του Λονδίνου, θα το κρατήσω όσο το έχω την άπλα να αναφερθώ και να ερανιστώ εκτενώς. Από το δεύτερο, τώρα αμέσως και την επόμενη φορά θα διαβάσω αποσπάσματα. Όπως φαίνεται, σε κάθε επίθεση που έκανε ο Ντίκεν εναντίον της κοινωνίας υπεδείκνυε μια αναλλαγή πνεύματος περισσότερο παρά μια αναλλαγή στη δομή της. Είναι μάταιο να επιχειρήσει κανείς να τον στριμώξει μέσα σε κάποια συγκεκριμένη μέθοδο θεραπείας της κοινωνίας ή ακόμα περισσότερο σε κάποια πολιτική θεωρία. Η προσέγγισή του κινείται πάντοτε στο ηθικό επίπεδο και η στάση του συνοψίζεται επαρκώς στην παρατήρησή του ότι το σχολείο του Στρόγκ διαφέρει από το σχολείο του Κρίκλ όσο διαφέρει το καλό από το κακό. Δύο πράγματα μπορεί να μοιάζουν πάρα πολύ και εν να τα χωρίζει άβυσος. Ο παράδεισος και η κόλαση βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Δεν ωφελεί να αλλάξουμε τους θεσμούς χωρίς μια αλλαγή νοοτροπίας, λέει ο Ντίκεν, Δηλαδή, στην ουσία, λέει αυτό που λέει πάντα. Εάν αυτό ήταν όλο και όλο, τότε ο Ντίκεν δεν θα ήταν τίποτα άλλο από έναν χαζοχαρούμενο συγγραφέα, έναν αντιδραστικό φαφλατά. Η αλλαγή νοοτροπίας είναι στην πραγματικότητα το άλλοθι των ανθρώπων εκείνων που δεν θέλουν να διακινδυνεύσει η κρατούσα κατάσταση. Αλλά ο Ντίκεν δεν είναι γενικά ένα φαφλατά. Και η πιο έντονη εντύπωση που απομένει στον αναγνώστη των βιβλίων του, είναι το μίσος που αποπνέουν για την τυραννία. Είπα στην αρχή ότι ο Ντίκεν δεν είναι με την κοινώς αποδεκτή έννοια... ένας επαναστάτης συγγραφέας. Αλλά δεν είναι διόλου βέβαιο... ότι μια καθαρά ηθική κριτική της κοινωνίας... δεν μπορεί να είναι εξίσου επαναστατική. Και η επανάσταση στο κάτω-κάτω της γραφής... σημαίνει την πλήρη ανατροπή των πραγμάτων. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι κι αυτή εξίσου επαναστατική με την πολιτικο κριτική των ημερών μας. Η πρόοδος δεν είναι μια φαντασίωση. Υπάρχει, αλλά είναι αργόσυρτη και μονίμως απογοητευτική. Ένα καινούριος τύραννος περιμένει πάντα να πάρει τη θέση του παλιού. Όχι τόσο κακό σε γενικέ γραμμές, ωστόσο τύραννος πάντα. Κατά συνέπεια, υπάρχουν πάντα δύο απόψεις που μπορεί κανείς να θέσει προσυζήτηση. Η πρώτη πώς μπορεί να βελτιωθεί η ανθρώπινη φύση μέχρι να αλλάξει το σύστημα. Η δεύτερη, τι ωφελεί να αλλάξει το σύστημα πριν βελτιωθεί η ανθρώπινη φύση. Απευθύνονται σε διαφορετικά άτομα και είναι πιθανόν να δείχνουν μια τάση να εναλλάσσονται κατά καιρού. Ο ηθικολόγος και ο επαναστάτης υπονομεύουν ο ένας τον άλλον. Ο Μάρξ προκάλεσε έκρηξη 100 τόνων δυναμίτη και εμείς σήμερα ζούμε ακόμα μέσα στην ηχό, αυτού του φοβερού πάταγου. Ωστόσο, σε κάποια άγνωστα σημεία, οι λαγουμιτζίδες έχουν πιάσει ήδη δουλειά και τοποθετούν το δυναμίτη που θα τηνάξει το Μάρξ στον αέρα. Και τότε, ο Μάρξ ή κάποιος σαν κι αυτόν, θα επιστρέψει με ακόμη περισσότερο δυναμίτι. Και έτσι προχωρεί η πρόοδος προς ένα τέρμα που δεν μπορούμε ακόμη να το δούμε. Το κεντρικό πρόβλημα, πώς θα εμποδίσουμε την αδικοπραγία της εξουσίας, παραμένει άλυτο. Ο Ντίκεν, που δεν είχε τη διορατικότητα να δει ότι η ατομική ιδιοκτησία είναι ένα ενοχλητικό εμπόδιο, είχε τη διορατικότητα να δει πως η άποψη ότι αν φέρνονταν καλά οι άνθρωποι θα ήταν καλός ο κόσμος, δεν είναι και τόσο μια κοινοτοπία και ας ακούγεται σαν τέτοια.